Δεν μπορώ να πω ότι ο Πογδάνο δεν είναι Ρουφιάνο. <laughs> Γιατί? Εγώ το λέω. <laughs> να το λέει εσύ, είναι Ρουφιάνο. Και πολύ μάλιστα. Πώ προέκυψε Ρουσιανέ. αυτό, δεν κατάλαβα. Θέλω άμα είναι κάτι να λέμε, το να το στηρίζουμε κάπω. Άκουσα λίγο την εκπομπή του. Σιγά-σιγά μην υποστώ αυτό το μαρτύριο. Όχι. Όχι, όχι, λίγο έπρεπε. Σα συμβούλευε να βάλετε σκόρδα. Τα ματιάστηκα, λέει. Σα συμπαθεί. Θα βάλουμε σκόρδα. Γιατί να μην βάλουμε το βραχίμα σαν άποδα. Καλύτερ. Αλλά είναι οι ραφέ από μέσα. Αυτό ισχύει μόνο άμα το βρακεί είναι laser cut και δεν έχει ραφέ. Άμα το άλλο ραφές ανάποδα θα στεναχωράει. Δεν είναι σωστό. Δεν είπαμε να φαινοχηλιόμες. Ε, ναι. Καλώ ήρθατε στον πειρά, είμαι παλιό ακροατή. Έτυχε σήμερα και ακούω από κονσέρβα να είμαι άρρωστο με γρήπη και κάθισα να ακούσα και τον κύριο που είναι πριν. Πάλι καλά, πάλι και... καλά που είστε άρρωστο, πείτε μου. Τον αξιότιμο βουλευτή που τον έστειλε ο κυρίαρχο λαό. Καλά, και... είπαμε Είτε... να λέμε Είτε... καμιά μαλακή Είτε... και να περνάει η ώρα, το παρακάνετε και εσεί yeah. το καλημέρα. Yeah. Λοιπόν, yeah. πείτε ακριβώς, μου. Ακριβώς. Να πούμε το εξή: Ότι παρέλασαν Αμερικανοτσολιάδε, παρέλασαν ε, τον λόμπι των Αμερικάνων, παρέλασαν κάποιοι που τα βάζαν τα με του Ρώσου, αλλά την ουσία δεν ήταν. Αυτό το θέμα. Εγώ, εκείνο που θέλω να πω, είναι ότι πρώτον, για το ζήτημα των Τσάγια Σοφιά στην πόλη να πάρουμε για τα τραγούδια που χρησιμοποίησε στην εκπομπή του, αυτά είναι μέρο της λαϊκή μα παράδοση. Αν κάποιοι μέσα από αυτά τα τραγούδια οραματίζονται να ξεσηκωθούμε να πάρουμε την ε, πόλη, να φτάσουμε στην κόκκινη μηλιά, θα μα οδηγήσουν εκεί που οδηγήθηκαμε πριν 100 ακριβώ χρόνια. Και το δεύτερο, για κάποιου που οραματίζονται ασφάλεια με του Αμερικανού που είναι στην να του θυμίσω ότι τότε Τα πλοία των Αμερικανών και των άλλων συμμάχων σε, σε πολλά εισαγωγικά ήταν έξω από τον κόλπο της Σμύρνης και παρακολουθούσαν τη σφαγή. Αυτό να το έχουμε υπόψη μα. Μην μετά από 100 χρόνια ξαναγυρνάμε πάλι στα ίδια. Πολύ ωραίο αυτό με τον Μπογδάνο που κάνατε με το iMac, με τι φωνέ. Να το κάνετε και για άλλου. Θέλω να πω, είναι πολύ καλό τελικά που ο Μπογδάνο θα είναι μια ώρα πριν από εσά. Γιατί τουλάχιστον ό,τι μακριέ λέει, θα μπορέσετε εσεί να τι διορθώνετε ώστε να μείνει πριν το μεσημέρι στον κόσμο η σωστή ιδέα και αντίληψη των γεγονότων. Ναι, άλλη ώρα δεν είχαμε. Α πούμε να ακούμε τον Μπογδάνο, να, να ακούμε τι λέει. Ε, όχι τι λέει, αλλά για τον ακροατή θα λέει τι βλακίε, θα ακούει μετά τη σωστή. Α, εννοεί μετά θα καθαρίσουμε τα αυτιά. Σωστό. Ακριβώ έτσι. Ρε Αποστόλη, άκουσα χτε τη, τη χτεσινή εκπομπή του Δεν είναι ο Ρουφιάνου. Τι παραλύρημα αντισοβιετικό ήταν αυτό όταν ξεκίνησε. Πήρα χαμπάρι ότι δεν υπάρχει πλέον, δεν χρειάζεται να χτυπιούνται. Τι προπαγάδα τη δεκαετία του 50. Απορώ ποιοι τον ακούν αυτόν τον άνθρωπο και τον πιστεύουν και τον έχουν βάλει και στο κοινοβούλιο. Και κάτι ακόμα, κάτι μου θύμιζε, κάτι μου θύμιζε. Ένα παραλύρημα τρενό. Τι ήταν αυτό, τι, τι μου θύμιζε. Καταρχήν. Είναι σαν να άκουγες τον τράγκα. Και δεύτερον μετά, θυμάσαι στην ταινία Good Morning Vietnam που διώξαν τον εκφωνητή που έκανε έτσι ωραίο πρόγραμμα και βάλαν ένα βλαμένο συντηρητικό που έβαζε πόλκα, αυτό το πράγμα μου θύμισε. Τράγκα και αυτόν τον βλάκα, τον Αμερικάνο. Τι κακό συνδυασμός, ποιοι τον ακούν αυτόν τον άνθρωπο. Άντε, γεια σα και ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε περιμένω στην καλκίδα. Δεν έχει ανακοινώσει σε ποιο μαγαζί θα εμφανιστεί. Στο Δόσον ονείρων. Ναι. Άντε, άντε, άντε, δω, το, εδώ, α, το α, κλείσουμε με καμία θέση. Ο Δόσον Ήρων 14 Φλεβάρη. Ο Δόσον Ήρων 14 Φλεβάρι, την ώρα, τη μέρα των ερωτευμένων. Έτσι, όταν γιόταζαν οι άλλοι. Όταν γιόταζαν οι άλλοι, ωραία. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Έλα, ρε, εγώ με τι κάνει. Έλα, εσύ είσαι. Έλα, Έλα ναι, καλά. Καλά, δεν ήξερε ότι είσαι. Έλα, με ξέρει τι είσαι, τέλο πάντων. Τι θέλω να σε πω τώρα. Καλά, δεν είχε βαδίπο γράμμα πριν από εσά. Εξαιρετικό, δεν είναι. <συσκλή> Μαγία θα έλεγα. Πού, δεν ξέρω τι είναι αυτό, ρε. Το, το εξώδικα ακυρώθηκε. Ε, ναι, βέβαια ακυρώθηκε. Αφού είπαμε ότι δεν είναι ρουφιάνο, Κάναμε αποκατάσταση. Δεν είναι ρουφιάνο, τέλο. Μία συμβολή και τέλο κλείνω. Ανοίξε διαδικτυακό ραδιόφωνο, YouTube, μόνι σα και να μην κρέμε από τα beat κανένα. Και ποιο θα πληρώνει τον ν τον ν και ρε, αυτό 1-0 Και ποιος θα πληρώνει τον Νίκη ρε εσύ Ποιος αυτός 2-0 Και ποιος θα πληρώνει τον Νίκη ρε εσύ Αυτός 3-1 Κατάλαβε τι είναι τώρα Όχι Έλα ρε 2-1 που σε λον νίκιο Ναι Παρακαλώ, τι δε σπινείδε ειρήνη. Σε 10 λεπτά μπορούμε. Όχι, μπορείτε να μην σα ενοχλώ, να τη μεταφέρετε το ότι είμαι η κυρία από την Πάτρα που εμεί ήλθαμε. Να πει κάτι στον κύριο Τράγκα. Α, τι να πει. Να πει ότι είναι πάρα πολύ καλό, ότι τον αγαπάω, τον λατρεύω και τον παρακολουθώ από τότε που ζούσε η μαμά του. Όχι, χρυσό μου, πήγαινε κάθε βράδυ και τη έκανε παρέα και μετά πήγαινε σπίτι του. Πήγαινε μία ώρα πριν και Έχω, τον παρακολουθώ χρόνια. Τέλο πάντων, πρώτη φορά Κατάλαβα, κατάλαβα. Faster. Μπράβο. Ε, δεν υπάρχει κάποιο θέμα ακοή. <laughs> ακούτε καλά, έτσι. Ε, λέτε να μην ακούω. Επειδή όποια... λέτε την ωραία εκπομπή, γι' αυτό. Ναι, ακούω κάθε μέρα, όχι τα καλά. Και τώρα ακούω τα παραπολιτικά από την πρωινή εκπομπή. Και τα ψάχνω στι πέντε και το βράδυ κρέμω με στο στόμα του. Γιατί αυτά είναι πολύ πατριώτη και τον ε, αγαπάω για τον πατριωτισμό του. Α, τώρα κατάλαβα. Μάλιστα, λογικό. Και είναι και ευγενή σε ποια ερχή. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. Κατάλαβα, κατάλαβα. Να κάνω μια ερώτηση, μια και σα πέτυχα. Κάνουμε ένα γκάλλο. Είναι μια δημοσκόπηση μικρή. Αυτή η καινούρια εκπομπή που έχουμε φέρει η ελληνοφρέμια. Πώ σα φαίνεται. Καλή, καλή, καλή. Αλλά πιο πολύ είναι οι άλλοι. Αυτές η άλλη. Αυτέ που παρακολουθούν. Οι άλλοι είναι, ναι, δεν σα ενοχλεί που δεν είναι τόσο πατριώτε, μάλλον. Όχι, όχι, όχι. Δεν την παρακολουθώ, για να σου είμαι ειλικρινή. Α, Α, δεν παρακολουθώ. Ε, ά, τι καλή. Ε, για όλε μου λέτε καλή και δεν τι παρακολουθείτε. Τι είναι αυτό. Φρένει από τη λέξη και μόνον. Ναι. Δεν, μ <laughs> δεν μ' αρέσει η λέξη. Ναι, αλλά έχει το Έλληνα μέσα. Αποδελφικό Ε. με. Δηλαδή, δεν ξέρω, μήπω. Όχι. Πόσε εκπομπέ έχουν μέσα το συνθετικό του Έλληνα. Πρόσεξε, αγάπη μου, θα καθίσω και θα το παρακολουθήσω και μετά με παίζει και το Έλληνα. Λέγινε. Θέλω να, πω, ε, θέλω να πω, Μ' αρέσει που λέει, Όχι μακραία από κοντά μου. Δεν έχω και όλου του ζαχαρούλιδε περαστικά και ωραία και ενημερώνει για τα φάρμακα, για το πρόσωπο. Για... Μ' αρέσει, αφού σου λέω με Όχι μόνο του ζαχαρούλιδε και του τοξότε και του ναίτε, όλου. Ελάχιστα, μου με κοροϊδεύει. Όχι, όχι γιατί τα λέει όλα. Λοιπόν, χάρηκα. Να σου πω κάτι άλλο. Αντεπάλει. Όχι, αντεπάλει. Αφού όλα τα θέτει και δεν δε λέει για την παλιά εποχή, που το, το, το 12, το 13, οι Τούρκοι τι κάνανε που διώξαν του Μικρασιάτε και όλα τα παράλληλα. Τη μικρά Ασία, γιατί χτε χειροτονήθηκε εδώ στην Πάτρα, στη Μητρόπολη, ένα από, το, από, από τον Παρθολομέο, Ήρθε εδώ και χειροτονήθηκε από τον Χρυσόστομο και είπε ότι η Πατριαρχείο περνάνε πολύ δύσκολα, του πιέζουν πάρα πολύ. Να σα κάνω, ναι, κατάλαβα, να κάνω μια ερώτηση. Ναι. Επειδή είπατε την Πάτρα, εσεί εκεί στην Πάτρα δεν έχετε προβλήματα που ο Δήμαρχο είναι κομμουνιστή. Ω, καλά, άστα, δεν, ούτε τον παρακολουθώ, Χρυσό μου, ούτε τον παρακολουθώ. Δεν έχει πάει την κοινωνία πολλά χρόνια πίσω. Δεν τον παρακολουθώ εγώ είμαι δεξιά δεξιότατη Α, από α, α γιατί δεν, δεν μου το από από την αρχή να καταλάβω. Ναι, και ο γαμπρό μου ήταν αντίμαρχο, αλλά πέθανε από την κακιά αρόσια η κόρη μου είχε βγει, αλλά μετά είδε ότι το πηγαίνανε αλλού και παρετήθηκε, όχι, δεν είναι δεν είναι. Κατάλαβα, ναι, αλλά δεν έχει δημιουργήσει προβλήματα εκεί πέρα. Κάτι έχει μειώσει, κάτι φόρου έχω ακούσει. Και κάτι και δημοτικά πάρκι έχει φτιάξει, δεν πληρώνει ο κόσμο. Και παράνομα το εξωχικό του σπίτι. Ε, βέβαια άμα δεν πούμε και αυτό, βέβαια. There Αυτό το ξέχασα. Το... Ή όλα αυτά μαζί πώ το αντέχετε εσεί εκεί. Να σου πω, μήπω είσαι αντίθετο από τον κύριο Τράγκα και με δουλεύει. Όχι καλέ, αν είναι δυνατόν. Με τον κύριο Τράγκα μαζί μα σε κομματικέ οργανώσει. Όχι, ε, γιατί α πούμε πριν που σα είχα βρει, ε, μίλησαμε με μια γερμανική δεσπονιδα Ειρήνη. Ειρηνιώ, το ρηνιώ, ναι. Είναι αυτού τώρα. Δεν είναι εδώ σε λίγο, σε πέντε λεπτάκια. Όχι, άκουσα να σου πω. Θέλω να του πει ότι. Να, να, να τη πει στι κοπέλε ότι είμαι η που μιλήσαμε πριν. Ναι, θα το πω. Ε, και λέγομαι. Μα αλλά δεν θέλω να πει το όνομά μου πουθενά, να μην ακουστεί για να με σκοτώσουν τα παιδιά μου. Είναι δολοφόνοι, είναι αστυνομικοί, τι είναι. Ναι, ναι, ναι όχι. Θα μου βγουν με εμά αυτή την ηλικία. Σχολείστε τώρα, εσύ ποια είναι πια ηλικία, ποια είναι η ηλικία σα. Η ηλικία μου, ε, τότε που τελείωσε εγώ το σχολείο, το γυμνάσιο εδώ στην Πάτρα. Καλά, τώρα. Καταλάβει, ναι, υπήρχαν μόνο δύο θηλαίων και τέσσερα ρένων. Κατάλαβα, έχει λίγο χώμα το ένα πόδι. Όχι, εντάξει, και το, την ακοή μου και τα ενδιαφέροντά μου να σου πω δηλαδή. Πάντα καλά, να καλά. Παιδί. Χάρικα. Ένα λεπτό. Θα σου πω και ότι πολλέ φορέ έχω τελειώσει το γυμνάσιο τότε. Το χτρατάξιο, λέγαμε 7η-8η. Πολύ μικρό εσύ. Ναι. Αλλά όταν δω κάτι που με ενδιαφέρει, μπορεί να με πάρει 2 και 3 η ώρα. Και ειδικά όταν βλέπω την αρμονία του σύμπαντο. Νικολούλη, δεν βλέπετε. Α, παπά, παπά. Πα, πα. Δεν πήρε κάτι αργά πού? γι' αυτό. Ναι, κατάλαβα. Όχι, όχι. Πανίτα, ποτέ, ποτέ, ποτέ, Ο, ποτέ. Δεν είπα ήταν, νικολούλι, νικολούλι. Νικολούλι βλέπω, αλλά στενοχωριέμαι με αυτά που γίνονται και δεν... τους βρίσκει όμως, το... ναι, τέλος πάρων. Άλλα, θέλω, να ακούσω, θέλω να ακούσω το φίλο μου. <χει> λέει καλή σας ημέρα και κλείνει. Ποιος <χει> φίλος λοιπόν, για... Ποιο φίλο σας? Για ποιο φίλο μιλάμε τώρα. Η Ροντράγκα. Ναι. Α, κατάλαβα. Λοιπόν, έλα, να είστε καλά. το! θέλει! Τι είναι, Μωρή! Μακού! Θα με αφήσει να τελειώσω όμω! Μπράβο, προσδοκίε αυτήν την ηλικία! Α, δεν αφήσω να τελειώσει, να δούμε τα καταφέρει! Λοιπόν, άκου, άκου! Άκου, λακέ, σα έλα, λε! Άκου, τι θα σου πω! Θέλει όλοι οι πολιτικοί μετά από σα να αρχίσουν να εκπομπεί στα παραπολιτικά! Αρχίστε πρώτα με τον Άδωνη. Ο Άδωνη δεν είναι γλυφτράκια. Θεωρεί να πιάσει πίσω το κοκδάνο! Μετά! Τον πως το λένε, δεν ξέρω κιόλα. Δεν είναι γκόμενος. Το δεν είναι γκόμενος, είναι του Κυριάκου, συγγνώμη όλας. Ναι, και δεν είναι γκόμενος. Mm. Και κάτι άλλο. Με, να ζήσεις ούχο για μετά. Να με το σηκώνει Έχω πολλά να ζω. Όχι, μη το παίρνεις με άσχημο τέτοιο. Δεν θέλω όλα εγώ. Μια θες να τελειώσεις. Μια να στο σηκώνω, εγώ μετά. Oh. τη φορά στη ζωή μου που σε παίρνω και ah. να σου πω, σε ευχαριστώ για όλα όσα έχει κάνει, για πού αέρα για τα πάντα, σε ακούω από 15 χρονών Αμάν ah, πόσο είσαι Wow. Έχουμε καταστρέψει <laughs> γενιέ και γενιέ. <laughs> Ήθελα να σου πω: Ακούω πραγματικά η πρώτη εκπομπή που άκουσα. Έμουν στο πίσω κάθισμα του μαξιού του πατέρα μου. 15, και... 15 χρόνο έχει και... πίσω. Μα τι μπουνταλά. Ήμασταν μεγάλη οικογένεια. Τι να κάνουμε. Και πώ το λένε. Και είχε φτιάξει ένα κολλάζ τότε που δεν θυμάμαι κάποιο ήταν. Και έλεγε το κοριτσάκι. Και μετά λέγε το κοριτσάκι πεταγό... με τα σπίρτα. Ήταν, το το κοριτσάκι με τα σκατά ήταν στι... μακά. Άμπραβ αυτό, αυτό. δεν mm. μπορεί να ξανακάνει κάτι για να το ξαναβάλει, θα χαρώ πολύ. Είδε ωραία παραμυθάκια. Που θυμάσαι από Μικρούλη, στο κολλησάκι τα Αγάπη μου, να σου πω τι δουλειά κάνεις τώρα. Τώρα μένω μόνιμα στην Αγγλία. Δουλεύω σε μια εταιρεία, δεν θέλω να πω ποια είναι γιατί α έχουμε Τι εταιρεία είναι όμω. έχει η αυτή την Ελλάδα, τι δεν καταλαβαίνει. Αναψυχτικά βγάζει. Όχι, μην μπερδεύεσαι, δεν η την Ελλάδα. το θέμα. αυτό. ένα τώρα που με Τι να κάνουμε, και να είναι και φίλοι. Ένα χρυστοφοράκο νομίζω, αν δεν κάνω λάθος Έλα καημένε Μάλλον, μάλλον, μάλλον. μάλλον. Εντάξει, Ελάς, που είχε κατά δώσει κατά και στον Κυριάκο ένα εξοπλισμό γραφείο. Α, στο Τσάμπα, αγιά, μου το αγιά, έχει βάλει δώσει. ενώ όχι τώρα. Το άτοκα. Σου, έτσι Έλα καημένε αγιά. τώρα. <σοπλίου> Ποιε είναι οι μεγάλε επιτυχίε, Δραματικά. Καταρχήν, πιάσανε τη φιλενόδα τη Πόλα Ρούπα, που πήρανε καφέ μαζί και τον τοξοβόλο. Εγώ από προχτέ με ανοιχτά παράθυρα. Και πώς σημαστε... πολύ καλά κάνει. Όπου να είναι, θα μπουν οι κυμπάτσοι να σου κάνουν εγκατάλειψη του. <Ρίου> Μπράβο, λοιπόν, πώ κοιμάμαστε επιχούντα. Προσεξε... Έχουμε φτάσει στο επίπεδο ασφαλεία για το λαό. Αυτό που ήταν επιχούντα. Δεν ήσασταν επιχούντα. Το ίδιο είναι. Δεν αλλάζει. Ούτε το επιχούντα αλλάζει, ούτε Κάποιο με έγραψε από την προηγούμενη εβδομάδα. Όντω, πού το κατάλαβε. Το φασισμό, συζήτησα, δεν τον έβαλε την Παρασκευή. Είναι αλήθεια, σα έγραψα τα νέα μου. Να σε ρωτήσω, τώρα που ε, είμαστε σίγουροι με την Τουρκία, τι θα γίνει. Πάντα ήμασταν. Ναι, αλλά δεν γίνεται τώρα να διεκδικούν τα δικά μα νησιά. Να διεκδικήσουμε κι εμεί τα δικά του, λε, να τελειώνουμε. Ναι, ναι. Ε, βέβαια, τι καθόμαστε. Μιλάει. Αυτό το θέμα. Τι Μιλάει ο σοφό ο Βελόπουλο. Ναι, άκουσα για το Σαμαρά. Ακούτε ακόμα, ναι, πείτε μου. Και θέλω να πω κάτι. Ο Σαμαράς όταν ήταν να γίνει πρωθυπουργός πήρε τη Σανβίγκη και φάει μια βίδα στο κεφάλι, του πετάξανε, ήμουν εκεί εγώ, αυτό το λέω. Τι βίδα ήταν, ξηνόβιδα ε, ε, ήταν. Ε, ήμουν μέσα στον κόσμο, δεν είχε πολύ κόλλημα. Λαμαρινόβιδα, όταν, τι βίδα ήταν. 117 πούλμα πάνω, το τα λαμάγια. 117 στο... πούλμα, μια βίδα μόνο. Δεν είναι ναι, ναι, ναι, ναι, τόσο άκουστο, όταν φάει τη βίδα στο κεφάλι, είπε κατηγομένε και μετά Δεν πρόκειται να λάβω ποτέ τη νέα δημοκρατία. Ήμουν δύο μέτρα απόσταση από κοντά του. Εκεί ήσουν και εσύ όμω, με παρέα είχα πάει να δω το λευκό πύργο. Α, μάλιστα. προ χρώμα. Κατάλαβα. Και ο διάβολο να είναι εκεί αυτοί. Κατάλαβα. Όχι εγώρομαι. ότι είσαι δεξιό. Κατάλαβα, κατάλαβα. Όχι, ναι. αλλά α πούμε ότι κατάλαβα. Έμπραξε.